Πρέπει οπωσδήποτε αγαπητοί μου αδελφή, πριν μπούμε στο θέμα μας να αναφερθούμε στα γεγονότα των ημερών τα οποία βεβαίως όπως όλοι δέχονται και παραδέχονται είναι σαφώς Αποκαλυπτικά. Και αυτό βεβαίως το οποίο απαιτείται να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι όχι να παρακολουθούμε μόνο τις εξελίξεις και όχι μόνο να κρίνουμε και εμείς τα γεγονότα και μόνο να επιρρύπτουμε ευθύνες και βεβαίως να θα όταν βλέπουμε τις εικόνες αυτών των ανήμπορων ανθρώπων, αλλά θα πρέπει να γίνουν αυτά τα γεγονότα μια καλή ευκαιρία να μάθουμε να προσευχόμαστε. Διότι ο πόλεμος αυτός, ο οποίος άνοιξε, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα σταματήσει. Και όχι μόνον δεν θα σταματήσει, αλλά θα πάρει και μεγάλη επέκταση και πιθανόν, μετά από λίγο καιρό, να είναι κάποιος άλλος λαός που θα κλαίει, και πιθανόν μετά από κάποιες μέρες ή χρόνια να κλαίει και ο δικός μας ο λαός γι' αυτόν ακριβώς το λόγο να ξέρουμε ότι παραπάνω από τους ισχυρούς της γης υπάρχει ο Παντοκράτορ Κύριος παραπάνω από τους, από τους πυράβλους που όπως είδατε τους διαφήμιζε ότι μπορούν να σπάσουν τα μπετά και να σπάσουν και να τρυπήσουν 40 μέτρα τείχους, υπάρχει το χέρι του Κυρίου που άμα μπει δεν μπορούν να το περάσουν. Εμείς έχουμε αυτό το... Επιπλέον, για το οποίο δυστυχώς, το οποίο μάλλον δυστυχώς, δεν αξιοποιήσαμε ποτέ. Τουλάχιστον τώρα που ο ορίζον είναι μαύρος και το μέλλον είναι δυσθεώρητον, τώρα τουλάχιστον α μάθουμε να προσευχόμεθα, και να προσευχόμεθα ο Κύριος να βάζει το παντοδύναμο χέρι Του. Και βεβαίως δεν μας ενδιαφέρει αν οι άνθρωποι αυτοί που πλήσονται είναι μουσουλμάνοι. Μας ενδιαφέρει ότι είναι άνθρωποι. Μας ενδιαφέρει ότι είναι και αυτοί πλάσματα του Θεού. Μας ενδιαφέρει ότι και αυτοί αισθάνονται πόνο μέσα τους για την αδικία που υφίστανται μας ενδιαφέρει το ότι μητέρες χάνουν τα παιδιά τους παιδιά μένουν ορφανά από μητέρες μας ενδιαφέρει ότι άνθρωποι μένουν ανάπηροι μας ενδιαφέρει ότι άνθρωποι πεθαίνουν κάτω από φρικτούς πόνους και βεβαίως εμείς που ξέρουμε και έχουμε την πεποίθηση ότι πιστεύουμε στον αληθινό Θεό τον μόνο αληθινό Θεό. Είμαστε η μοναδική πίστη στον κόσμο που μπορεί να καυχάται δια την ορθότητά της. Εμείς λοιπόν ας παρακαλούμε τον Κύριό μας και αυτούς να παρηγορεί και σε εκείνου τους μεγάλους να τους ταπεινώνει και να τους συνετίζει και να τους διορθώνει και να τους φωτίζει και σε μας ο Κύριος να δώσει ό,τι είναι απαραίτητο για την ψυχή μας και βεβαίως να μας δώσει τι άλλο μέσα από αυτά τα γεγονότα όπως σας είπα και προηγμένος να μας διδάξει να είμαστε συνεπέστεροι απέναντί του το πιστεύω αυτό κυρία μου αφήστε τι, αφήστε τι πρέπει να κάνουν οι εκκλησίες αφήστε εγώ δεν σας λέω σας είπα τίποτα τι πρέπει να κάνουν οι εκκλησίες. Εσείς τι θα, θα κοιτάξετε να κάνετε. Αφήστε τις εκκλησίες. Εύκολα κάνουμε το δάσκαλο. Εσείς θα κοιτάξετε τι θα κάνετε. Αφήστε λοιπόν τι θα κάνει η εκκλησία. Εσείς θα κοιτάξετε να κάνετε ό,τι είναι στο χέρι σας δυνατόν. Το τι θα κάνει η εκκλησία είναι δικό της λογαριασμός. Και αυτό το οποίο επιτρέπει ο Κύριος να γίνει αυτή τη στιγμή, γίνεται διότι ξεμακρυνθήκαμε. Ξεμακρινθήκαμε, Αφήστε την Εκκλησία να κοιτάξουμε τα χάλια τα δικά μας και βέβαια θυμηθείτε αυτό που θα σας πω, ότι τώρα που γίνονται αυτά τα γεγονότα, οι εκκλησίε θα γεμίσουν. Κοιτάξτε και αύριο, κοιτάξτε και την άλλη Κυριακή. Ε, ξέρετε όμως κάτι. Ο Θεός δεν κοροϊδεύεται. Τουλάχιστον αφού θα βγούμε στην Εκκλησία, ας μην ξαναβγούμε. Γιατί αν ξαναβγούμε, τότε δείχνουμε ότι είμαστε εμπέκτες. Δείχνουμε ότι μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον Θεό. Αλλά ο Θεός δεν εμπέζεται. Εύχομαι να μπούμε, αλλά να μην ξαναβγούμε. Και ας αφήσουμε, είπαμε, την Εκκλησία. Η Εκκλησία ξέρει τι κάνει. <Συλίου> Έρχομαι τώρα στο θέμα μου. Στο οποίο προσέξτε, διότι εδώ βλέπουμε μερικά στοιχεία τα οποία είναι συναφή και ταιριάζουν με τα γεγονότα των ημερών. Τι μας είπε την περασμένη ομιλία μας το περασμένο Σάββατο, ερμηνεύοντας το στίχο 18 και 19, μας είπε ότι... Να μην παίρνουμε μας αποφάσεις. Διότι εκεί ακριβώς μας ο διάβολος τις παγίδε του. Πριν κάνεις το οτιδήποτε, πριν κάνεις το βήμα σου, απευθύνσου και παρακάλεσε τον Θεό να σε φωτίσει και να σου υπεί τι πρέπει να κάνεις. Και αυτό, ενώ βλέπετε από πρώτη απόψεως, δεν είναι και τόσο μεγάλο έγκλημα και αμάρτημα, είδατε όμως πόσο φοβερές συνέπειες έχει. Μα τι να ρωτήσω και πού να ρωτήσω, σας είπα πού είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι στον εξομολόγο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ο πνευματικός που ανάλογα, προσέξτε το αυτό που θα σας πω, δεν δώστε τα αυτιά καλά, ανάλογα με τη διάθεσή σου, στην εξομολόγηση σου μιλάει, ή ο Θεός ή ο Διάολος. Ανάλογα με τη διάθεσή σου, από το στόμα του πνευματικού, ανάλογα με τη διάθεσή σου θα ακούσεις ή λόγων Θεού ή λόγων Διαβόλου. Και εδώ φαίνεται το μυστήριο. Να το κάνω σαφέστερο, να το καταλάβετε. Γιατί αυτό δεν σας το είπα προχθές. Προσέξτε λοιπόν. Υπάρχουν μερικοί και πιθανόν και είναι και εδώ μέσα μερικοί τέτοιοι οι οποίοι πηγαίνουν στον εξομολόγο με πονηρή την καρδιά. Πηγαίνουν στον εξομολόγο όχι για να εξομολογηθούν αλλά όπως μου λέγει κάποτε κάποιος για να εξομολογήσουν τον εξομολόγο. Προσέξτε, γιατί εκεί τότε δεν θα ακούσεις τη φωνή του Θεού. <κοί> Προχτές ήρθε κάποιος να εξομολογηθεί και μου το έπε. Μου λέει, ξέρεις παπά, είσαι ο έκτος, στη γυροβολιά που κάνω για να βρω πνευματικό. Και του λέω, γιατί οι άλλοι πέντε, οι προηγούμενοι, Πώς κατέληξες τον έκτο και μετά από μένα πιθανό να βρεις τον έβδομο. Ξέρετε τι μου είπε? Το λένε πολύ Αυτός όμως είχε το θάρρος και το πει κατάμουτρα. Ψάχνω να βρω, λέει να δω. Εάν συμφωνείτε εσείς οι παπάδες αυτά που μας λέτε στην εξομολόγηση. Mm. Του λέω Φιλαράκο, το στον το παιχνίδι. Ποιο είναι το συμπερασμά σου, δεν συμφωνάτε μου λέει. Μπράβο του λέω, αφού σου μιλάνε διάολοι μέσα στην εξομολόγηση, λογικό είναι να μην συμφωνάμε. Γιατί όταν πηγαίνεις εσύ εμπέκτη μέσα στην εξομολόγηση και κοροϊδεύεις, και ψάχνεις και προσπαθείς να γελιοποιήσεις το μυστήριο της εξομολογήσεως, και γυρνάς, φέρνεις βάρνα τους παπάδες για να γελιοποιήσεις το, μυστή, το μυστήριο τότε ο Κύριος προσέξτε ο Κύριος σιωπά σιωπά σιωπά το Πνεύμα του Άγιον σιγεί σταματάει να μιλάει το Πνεύμα του Άγιον δεν θα γίνει αντικείμενο εμπεγμού στα χέρια σου στα βρωμόχερά σου και τότε όταν θα πηγαίνεις στην εξομολόγηση με αυτή τη, τη, τη βρομοκαρδιά και με αυτά τα βρωμομυαλά όταν θα πηγαίνεις στην εξομολόγηση θα ακούς δαιμόνια να σου μηδά και θα σε χορέψει ο διάολος στο ταψίδι και άλλα θα σου λέει ο ένας, άλλα θα σου λέει ο άλλος, άλλα θα σου λέει ο άλλος, τα αντίθετα θα σου λέει ο τέταρτος, τα αντίθετα θα σου λέει ο πέμπτος, στραβά θα στα λέει ο έκτος, αλλιώτητα θα στα λέει ο όχτος. Και θα σε αποβλακώσω. Και θα φύγει από την εξομολόγηση αποβλακωμένος. Και δεν πρόκειται να κερδίσει τίποτα. Προσέξτε! Προσέξτε! Προσέξτε! Προσέξτε! Τα φώναξα και προχτές. Δεν ξέρω να ακούσατε προχτές στο ράδιο. Τα φώναξα και προχτές. Αυτά ακριβώς. Αν εσύ το παίζει πονηρός, είδατε που λένε πολύ ε. Α, δεν μου έδωσε να κοινωνήσω. Παπά, εγώ θα πάω σε άλλο να κοινωνήσω. Εκείνον που πήγες να κοινωνήσεις, πράγματι το Πνεύμα του Άγιον θα σιωπήσει ο διάολος θα τον τυφλώσει αυτό τον ιερέα χωρίς να το καταλάβει θα σου πει να κοινωνήσεις αλλά η Θεία Κοινωνία θα είναι φωτιά που θα σε κάψει και το θέλω να κοινωνήσεις και ο εμπεγμός που κάνεις θα γίνει ο λάκο με τα φίδια μέσα στον οποίο θα πέσεις. Όταν πηγαίνεις στον γιατρό έτσι πηγαίνεις. Όταν πηγαίνετε στους γιατρούς έτσι πηγαίνετε. Ειδικά όταν έχεις καρκίνο, όταν έχεις καμιά σοβαρή αρρώστια λες βάρνα τους γιατρούς. Ή λε θα πάω στον επιστήμονα, θα πάω στον καθηγητή του Πανεπιστημίου. θα πάω στο εξωτερικό πάω στο εξωτερικό, να πάω να βρω τον ιδανικό να μου πει Νομίζει ότι το πνεύμα του Άγιον εμπέζεται, νομίζεις ότι κοροϊδεύεται το πνεύμα του άγιο κάνετε λάθο αδελφοί μου εμείς είμαστε πολύ μικροί ελάχιστοι, ποτένι να κοροϊδεύσουμε τον Θεό προσέξτε το αυτό που σας λέω Προσέξτε το, προσέξτε το, προσέξτε το. Μην μπαίνεις πονηρό στην εξομολόγηση γιατί θα φας κατά κεφαλιά από τον Θεό που θα είναι όλη δικιά σου. Θα σας πω τώρα κάτι άλλο. Βρήγες τον πνευματικό που σε και θα ψάξεις να βρεις τον ιδανικό πνευματικό, τον καλό πνευματικό, τον φωτισμένο τον πνευματικό αυτόν που σου εγγυάται τη σωτηρία σου και καλά κάνεις και τον πιστά βεβαίως να τον ψάξεις και να τον βρεις Πρόσεξε κάτι άλλο μην κουβεντιάζετε παρακαλώ και προσέξτε κάτι άλλο άμα λέτε τα δικά σας δεν θα προσέξετε εδώ όταν θα πας στο πνευματικό σου στήσε αυτή Σταύρω στα χεράκια σου και αφού του πεις τις αμαρτιούλες σου και το πρόβλημά σου στα χέρια σου και περίμενε να ακούσεις Πρόσεξε μην αρχίσεις και φέρνει αντιρρήσεις Πρόσεξε μην προσπαθήσεις να πλανέψεις το πνευματικό Πρόσεξε μην αρχίσεις και προσπαθήσεις να μπουρδουκλώσεις το πνευματικό για να σου κάνει τα ταχαντήριος. Πρόσεξε, γιατί τότε και πάλι θα σηγήσει το Πνεύμα του Άγιο. Τότε θα σταματήσει να μιλάει το Πνεύμα του Άγιο. Και τότε εσύ μπορεί να ακούσεις το πνευματικό και να του πει «Άντε, κάντε αυτό που θέλεις, άντε πήγαινε, εντάξει, κάντε». Αλλά να βρεις τον πελά μην πουρδουκλώσετε το πνευματικό, ποτέ! Σας το λέω από την πείρα μου τη φτωχιά τη μικρή όντω όπως θέλετε πέστε γιατί εγώ νεαρός είμαι ακόμα στην εξομολόγηση πρόσεξε μην πουρδουκλώσετε το πνευματικό και του πείς και στον πείσεις να σου κάνει αυτό που θες διότι τότε σου έχει στυμμένη παγίδα παραπερώ, ο γεώμας. Διάβαζα ένα βιβλίο. Το είπα σε πολλού αυτό. Διαβάζω ένα βιβλίο. Το τελείωσα. Σήμερα το τελείωσα. Γιατί δεν προλαβαίνω, δεν έχω και ώρες να κάτσω να διαβάσω. Μας φερίπτωση, το τελείωσα. Για έναν Άγιο γέροντα που εκτιμήθηκε προσφάτως στο Άγιον Όρος. Τον οποίο θεωρώ ευτύχημα μεγάλο που τον γνώρισα... Και αξιώθηκα να γονατίσω μπροστά στα πόδια του και να αξιωμολογηθώ και σε αυτόν. Λέει λοιπόν αυτός ο Γεροντάκος ότι λέει μερικέ μερικές φορές ερχόντανε μερικοί τους οποίους τους ονομάζει θεληματάριβες. Ερχόντανε μερικοί λέει θεληματάριβες, δηλαδή... Μερικοί που θέλανε να κάνουν το θελημά τους. Ερχότανε μερικοί και εγώ τους έλεγα λέει, να κάνουν αυτό και αυτοί προσπαθούσαν να με μπουρδουκλώσουνε να τους πούτανε κάτως. Είδατε πόσες φορές το κάνουμε κι εμείς. Επαφούλη ξέρεις δεν γίνεται αυτό. Τι μου πες τώρα να κάνω. Μα πώς να το κάνω αυτό. Είναι ο άντρας μου έτσι. Είναι τα παιδιά μου έτσι. Είναι τα εγγόνια μου έτσι. Είναι το σπίτι μου έτσι. Μα πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και μου, κάνε αυτό που σου είπα, δεν γίνεται, κάνε αυτό που σου είπα Τους το έλεγα λέει μια, τους το έλεγα δυο, άντε πήγαινε σε παρακαλώ, μην ξανάρθεις κατακίνηση Άντε πήγαινε, φύγε, φύγε, πήγαινε στο καλός, βρέσε ξέρω οποιον θέλει να βρεις, τράβα βρέσε οποιον άλλο Προσέξτε το και να θυμάστε ένα πράγμα Ό,τι σου είπε ο Πνευματικός είναι Λόγος Θεού Αν το τον είναι Λόγος Θεμόνου Λες Θεοί ο παπά. Δεν είναι ο Παπάς όργανο του σατανά Εσύ όμως εξαιτία της δική σου της δυστροπίας και του εγωισμού και του θελήματός σου, του καταραμένου θελήματός σου γίνεσαι αιτία μέσα από το στόμα του ιερέως να ακούς φωνή δε μόνο σου είπε ο πνευματικός θα κάνεις αυτό, θα νηστέψεις έτσι τελείωσε, του το το πρόβλημά σου ξέρεις παππούλη είμαι άρρωστος έχω το, φτιάξω, ναι, κάνω ράνομε. ναι, λοιπόν παιδί μου θα νηστέψεις μα, μα άντε πήγαινε από το σήμερα άντε φύγει φύγε μακάρι να ενεργούσαν έτσι οι πνευματικοί αλλά βλέπετε τους μαστορεύει ο διάολος μέσα από τη δικιά σου τη γλώσσα και τον κακομήρι τον άνθρωπο τον κάνει να χάσει και την του προσέξτε λοιπόν αυτό εδώ που διαβάσαμε Αυτό ο θεληματάρης ο οποίος πάει να κάνει αυτή τη δουλειά στην εξομολόγηση θα ακούει το πνεύμα το Άγιο να του Άγιο θα, θα να του μιλάει και αφού τον έχει ανατρέψει τον παπά που μιλάνε δαίμονες και βγαίνει και κάνει και νομίζει μετά πήγα εγώ σε πατ' Πήγα, εξομολογήθηκα εγώ. Ναι, εξομολογήθηκα. Θυμάστε τι μας είπε. Έθετο παρά το θανάτο των οίκων αυτής. Μετά, άμα μπει ο θάνατος μέσα στο σπίτι σου, μην ψάχνεσαι, μην πεις γιατί, τι έφταιγα εγώ, καλός χριστιανός ήμουν, εγώ πήγαινα στην εκκλησία, εγώ εξομολογιόμουν, εγώ κοινώνω, ποια εξομολόγηση, την καταραμένη, τη δικιά σου, και ποια Θεία Κοινωνία, Πια τη φωτιά που έβαλες μέσα στο σπίτι σου. Γι' αυτό μπήκε ο θάνατος, γι' αυτό μπήκε ο θάνατος και σε έκανε μαντάρα. Έθετο παρά το θανάτο. Να, 18ο στίχος. Έθετο παρά το θανάτο τον οίκονα αυτής. Και, μετά το, και παρά το Άδη, μετά των γηγενών του άξονα αυτής. <Συκλή> να συνεχίσουμε να δείτε και κάτι ακόμα. Είδατε κάτι πραγματάκια που μας λέει εδώ. Κάτι λεπτομέρειες. Που τις είχαμε λεπτομέρειες. Και εδώ βλέπετε ο Κύριος μας δείχνει το πραγματικό τους μέγεθος ε? Το πραγματικό τους μέγεθος Για να μην κοροϊδεύεσαι ε? ε και τι κακό έκανα Τι έκανα Είπα στον παπά ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα ε. Τι έγινε, κακό είναι αυτό Κακό ε. Θάνατος λέω Ε το λέω εγώ το λέω Κακό Μόνο κακό, μπαρούτι στο σπίτι σου εγώ. Πάμε λοιπόν παρακάτω να δείτε τι λέει, να το τελειώσουμε το κεφάλαιο σήμερα. Ήγαρ επορεύοντο τρίβους αγαθάς, έβρωσαναν τρίβους δικαιοσύνης λύας. Τι λέει αυτό. Αυτοί λέει οι οποίοι κάνουν τα θελήματά τους και θέλουν σε αυτά τα θελήματα να έχουν υπηρέτη και το Πνεύμα το Άγιον να τους κάνει τα χατήρια, ε, στην εξομολόγηση, έτσι. Να μου πει εμένα ο παπάς, να μου πει εμένα, ευγή και θυμάμαι μία, να μου πει εμένα. Τι σούπερ ρε παιδιά, για καθίστε, τι σούπε. Σου είπε. Σου καμιά βλαστήμια, σε καμιά βρισιά, μήπω σε πρόσβαλε, μήπως σου μίλησε ανήθικα ο παπάς. Τι σου είπε. Τι σου είπε. Να νηστέψω. Μα τι θέλω σου πει. Να φας. Να μου πει εμένα ο παπάς. Δηλαδή μπήκες για να του πει. Όχι να σου πει. Εμπήκες να του κάνεις μάθημα δηλαδή. Αυτός ήταν ο σκοπός. Να σου πει τι. Δηλαδή δεν πρέπει να σου πει. Δεν πρέπει να μιλήσει. Τι πρέπει να πει. Τι κάθομαι εκεί πέρα μέσα στην εξομολόγηση και υδροκοπάω το καλοκαίρι και παγώνω το χειμώνα, Τι θέλω να κάτσω εκεί πέρα, Έτσι κάθομαι εκεί πέρα για να περνά εσύ αράδα και εγώ να διαβάζω ευχέ. Κάποιο σκοπό έχω εκεί πέρα. Κάποιο ρόλο παίζω εκεί μέσα. Την πρόσβαλε γιατί τη είπε για εξομολόγηση, Γιατί για, τη είπε, είπε ότι πρέπει να γυστεύει, την πρόσβαλε. Καταλάβατε. Μεγάλη προσδοχή, μεγάλο κακό ο άνθρωπος. Τόλμησε ο άνθρωπος να μιλήσει ο άνθρωπος και να πει νυστήρια ρε παιδιά. Τόλμησε. Να πει, θυμάστε, θυμάστε τον άλλο. Θυμάστε τον άλλο παίρνει. Να πει στο παιδί μου μένα να πάω να φορέσει φουστάνι. Μα τι έπρεπε να του πει κορίτσι είναι, τι έπρεπε να το φορέσουμε. Σόλτ. Τι έπρεπε να πει δηλαδή. Αν δεν πω την κοπέλα να φορέσει φουστάνι σε ποιον θα δω το πως τον άντρα. Σε ποιον πρέπει να μιλήσουμε. Καταλάβατε. Ήγαρε πορεύοντο τρίβους ευθείας αγαθά έβρωσαν αν τρίβους δικαιοσύνης λίας. Εάν λέει είχες μυαλό και βάδιζες το δρόμο του Θεού ποιος είναι ο δρόμος του Θεού. Αυτόν τον αφή που βάλει ο Πνευματικός, το Πνεύμα του Άγιου. Αυτός είναι ο δρόμος που θέλω. Αυτός είναι ο δρόμος ο αγαθός. Και σας έχω πει και θα σας το επαναλάβω. ευτυχεί οι άνθρωποι που εξομολογούνται και μάλιστα τακτικά. Αυτός λάθος δεν θα κάνει. Και να έχει και το μυαλό σου και θέσει το να κάνει σωστή εξομολόγηση, έτσι. Άμα ψάχνετε κάτι, Κύριε, ψάχνετε κάτι, θέλετε κάτι είστε λίγο ενοκλητικός για αυτό το λέω ο δρόμος λοιπόν του Θεού είναι μέσα στην εξομολόγηση ευτυχής αυτός ο οποίο έχει μάθει να εξομολογείται γιατί αυτός δεν πρόκειται ποτέ να χάσει τον δρόμο έχει αφήσει όλο του τον εαυτό, όλη Του την οικογενειακή κατάσταση, όλα Του τα προβλήματα στον Θεό και από εκεί και πέρα λέει Θεέ μου, ό,τι μου πεις αυτός λάθος δεν θα κάνει, θυμηθείτε το αυτός στη ζωή Του θα Τον βγάλει πέρα γι' αυτό είδατε το λέει κιόλας εάν άκουγε αυτά που σου έλεγα παιδί μου λέει ο Κύριος και βάδιζες τον δρόμο τον σωστό το δρόμο που θα σου υποδίτνιε το Πνεύμα του Άγιου και πήγαινε σταχτικά στην εξομολόγηση γιατί νομίζετε οι παλαιοί χριστιανοί πηγαίνουν δύο φορέ την ημέρα στην εξομολόγηση γιατί τι αμαρτίες θα είχα να πούν τίποτα τίποτα εντάξει τα 5-6 πραγματάκια που κάνουμε την ημέρα τι καθημερινές αμαρτίες μας αλλά θα είχαν και τα προβλήματα πάτερ υπάρχει αυτό μέσα στη δουλειά μου υπάρχει αυτό ένας πειρασμός μπήκε σήμερα μέσα στη δουλειά. Τι θα κάνω, πώς θα αντιδράσω. Πάτε, έχω εκείνο το πρόβλημα μέσα στη δουλειά. Μου. Ξέρετε πώς οι άντρες πειράζονται από γυναίκες ή αντιστοίχω γυναίκες από άντρες με στη δουλειά. Δεν θα το πει αυτό στην εξομολόγηση. Πώς θα απαλλαγείς. Πώς θα, σε το δε... πώς θα σε απαλλάξει ο κύριος από το δαιμόνιο που σε απειλεί. Πώς. Με το να πάρει καναβάζο και να το πετάξει το κεφάλι. Πώς ή με το να υποκύψει, να υποχωρήσει πώ πήγαινε πε το να πάρεις τη συμβουλή και να μπει πλέον στην τρίβο του Θεού την ευθεία τη σωστή εάν άκουγες λέει ο κύριο και βάδιδε τον τρόμο, τον αγαθό, τον σωστό τη εξομολογήσεω που σου υποδεικνύει ο πνευματικό σου πατέρα ε, σου υποδεικνύει. Ναι, μα τι κάθεται αυτός εκεί πέρα. Ε, ξέρει καλύτερα από πα. Καλά, μην πα. Τράβηξε τον δρόμο και μετά, όταν πα, τα μούτρα σου μετά να θυμηθεί. Κάνε όπω νομίζει. Όταν λοιπόν άκουγε, αν άκουγε, λέει εδώ, ο δρόμο λέει δεν θα ήταν μπροστά σου ανώμαλο. Θα Ποιοι βρίσκουν εμπόδια στους δρόμους τους. Ποιοι, ποιοι γλιστράνε και πέφτουνε. Ποιοι. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τρώνε τα μούτρα τους. Ποιοι. Αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν πνευματικό. Δεν χρειάζεται. Εγώ. Γιατί. Ξέρει καλύτερα ο Εγώ τα ξέρω. Εγώ θα το μεγαλώσω το παιδί μου. Εγώ θα το φτιάξω το παιδί μου. Τι λένε. Ε? Εγώ. Εγώ εγώ θα φτιάξω παιδιά, εγώ θα κάνω εκείνο εγώ θα φτιάξω σπίτι, εγώ και μετά από δύο μήνες χωρίζουν για φτιάξε σπίτι λοιπόν να δούμε για πήγαινε φτιάξει σπίτι μόνος χωρίς τη συμβουλή κανενός εδώ λοιπόν βλέπεις σου υπόσχεται ο Κύριος ότι αν βαδίζεις σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου μας σύμφωνα με, τον, με τη συμβουλή του πνευματικού σου, ο οποίος έχει πνεύμα Άγιον και αν και εσύ πηγαίνεις με διάθεση να ακούσεις πνεύμα Άγιον τότε δεν υπάρχουν προβλήματα για σένα. Τότε τα προβληματά σου λύθηκαν. Τότε τα προβληματά σου, τότε όλα τα εμπόδια τα οποία σχεδίαζε ο διάολο να σου βάλει μπροστά σου, όλα ανατρέπονται. Τι λέτε εσείς, ο διάολος ήταν εξυπνότερος από το Πνεύμα του Άγιου. Τι λέτε, είναι, είναι, είναι, όχι. όχι. Αυτός λοιπόν σου φτιάχνει εμπόδια. Ο διάολος θέλει να σε ανατρέψει, θέλει να σε μπορδουκλώσει. Επομένως, άμα πας το Πνεύμα του Άγιου, τι θα σου υποδείξει το Πνεύμα του Άγιου. Παιδί μου, ξέρεις, όταν θα πας εκεί, στρίψε έτσι, τάκ, το πέρασε στο εμπόδιο. Είδες τι λέει, να. Τρίβους, δικαιοσύνης, υγεία χωρίς εμπόδια, θα βαδίζεις χωρίς εμπόδια στη ζωή, σου ο διάολος εμπόδιο, είναι ο Κύριος ο οποίος με ένα φύσιμα αυτά τα εμπόδια τα δύο. με φύσιμα, δεν χρειάζεται να σκάψει, δεν χρειάζεται να κουραστεί ο Κύριος, ένα φύσιμα, δεν μένει τίποτα, δεν μένει τίποτα. Προσέξτε παρακάτω, προσέξτε παρακάτω. εδώ θα ακούσετε μεγάλες αλήθειες, σας το είπα εδώ είναι η αλήθεια, η Αγία Γραφή είναι η αλήθεια, δεν είναι τα δικά σας τα λόγια, ούτε τα λόγια του άντρα σου, ούτε τα λόγια του μπαμπά σου, ούτε τα λόγια κανενός ανθρώπου. Η αλήθεια είναι εδώ, στο βιβλίο αυτό που κρατώ Εδώ είναι η αλήθεια Χριστοί έσονται οι κύτωρες γης άκακοι δε υποληφθίσονται αυτή. Τι σημαίνει αυτό Οι καλοί άνθρωποι λέει είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα πάθουν τίποτα, αυτοί θα μείνουν. Αυτούς δεν μπορεί να τους πειράξει κανείς. Ακούτε, σας είπα προηγουμένως για τον πόλεμο. Αν είμαστε πιστοί άνθρωποι στον Κύριο, αν είμαστε πιστοί, θα είχαμε κανένα φόβο, κανένα, δεν σε απειλεί κανείς. Ή ο Θεός με τιμών, τι καθημώνει. Εάν ο Κύριος είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να τα βάλει μαζί μας. Δεν διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, έχετε διαβάσει δεν έχετε διαβάσει, δεν διαβάζετε, τι να σας κάνω; Ανοίχτε την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, να δείτε εκεί στα ιστορικά βιβλία, να δείτε. Ένας άνθρωπος, ένας άνθρωπος, ένας άνθρωπος με μία προσευχή που έκανε στον Κύριο, έσβηνε ολόκληρα στρατεύματα τους, άφηνε κάτω νεκρούς. Τι έγινε με το Σεναχει εσύ γεράσιμε, τι έγινε με το Σεραχίλ, Πόσου άφησε νεκρούς ο Άγγελο, 270.000. Ένα άνθρωπο έκανε προσευχή, το βράδυ, το πρωί του βρήκαν όλου. Ξάφνια. 270.000. Τα ακούτε. Ο Χριστό, ο καλό δηλαδή, λέει εδώ, οι Χριστί, οι καλοί άνθρωποι, δεν πρόκειται κανείς να τους αδικήσει. Δεν επιτρέπει ο Κύριος. Δεν επιτρέπει. Σε σκεπάζει ο Κύριος. Σε προφυλάσσει ο Κύριος. Αυτός είναι. Είδατε τι έλεγε ο Δαβίδ; Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου. Από τίνος ενός Δεν έχω να φοβηθώ κανένα. Ο Κύριος είναι υπερασπιστής. Αυτός με υπερασπίζει. Δεν φοβάμαι κανέναν. Γιατί. Γιατί και αυτός ήταν σωστός απέναντι στον Κύριο. Και γι' αυτό είδατε τι λέει, δεν λέει ότι όλους τους υπερασπίζεται ο Κύριος, όχι, τους Χριστούς, τους καλούς, τους αγωνιστές, τους συνεπείς, τους ανθρώπους του Θεού, αυτούς που εργάζονται το θέλημα του Θεού. Αυτούς ο Κύριος τους σκεφάζει δεν θα τους απείσει να γίνουνε πέχνια, παιχνιδάκια στα χέρια των παλιανθρώπων. Δεν Και γι' αυτό να το θυμάστε αυτό που σας λέω. Εάν είσαι ασφαλισμένος, πιασμένος από το πετραχίλι. Σας μίλησε για το πετραχίλι του παπά. σας, το Σα το είπα. Θυμάστε τι σας είπα για εκείνα τα ε, Λοιπόν, εκείνα τα κρόσια που συμβολίζουν τις ψυχές της δικές σας, πιαστείτε κι εσείς καλά. Από εκείνα τα πετραχίλια. Καλά. καλά. Καλά. Με συνέπεια. Όχι μια φορά το χρόνο. Όχι παραμονή του Πάσχα και παραμονή τα Χριστούγεννα, άγγε να πάμε να κορυδέψουμε τον Βαβά, να πάμε να κοινωνήσουμε. Όχι! Όχι! Κάθε δέκα, 15 μέρες να σε συνεξομολόγησε κάτω και θα δεις τα και καλύτερα να εξομολογήσει θα μάθεις να μιλάς με, συνε... με συνέπεια στο Πνεύμα του Άγιον, να είσαι ειλικρινέστερος, να μιλάς με περισσότερες λεπτομέρειες για τα πάθη σου και για τις αμαρτίες σου. Τι, τι σημαίνει δεν έχω τίποτα. Ε, τα καθημερινά, τα καθημερινά. Τι σημαίνει μέρους τα καθημερινά. Πια είναι τα καθημερινά. Πια Τι είναι, είναι, είναι, είναι τα καθημερινά. τα σεϊκή. Και θα εξομολογηθείς και την κρίνια σου, θα εξομολογηθείς και τη φαγωμάρα που έχετε, θα εξομολογηθείς και την κατάκριση, θα εξομολογηθείς και την ασυνέπεια στις ακολουθίες σου, θα, θα τα εξομολογηθείς όλα, θα πάρεις κανόνες από το πνευματικό σου να μπει σε μια σειρά, σε μια σειρά... να ακολουθείς ένα συστηματικό πρόγραμμα, ημερήσιο πρόγραμμα. Να έχεις το κεφάλι σου. Μετά, δεν πάνε να πέφτουν βόμε, και έφτια. Άγγελοι θα σκεπάζουν το δικό σου το σπίτι. Άγγελοι. Εσχάτως έχει έρθει ένα πνευματικό μου παιδί. Θα σας το πω αυτό. Δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί. Αν σας κουράζω, δεν πειράζει. καντε λίγο επομονή να το ξανακούσετε. Εσχάτως έχει έρθει ένα πνευματικό μου παιδί. Και με τη χάρη του Θεού, κάτι του είπα εκεί πέρα, βάση περιπτώσει την εξομολόγηση, το Πνεύμα του Άγιου όπως τον καθοδηγεί. Και του είχω πει παιδί μου, του είχα πει, δεν θα πας να μαζέψεις ελιές. Κυριακή, δεν θα πα να σηκώσει ούτε μία ήλια. Πρόσεξε καλά. Μα ξέρει, πάτε λέει, έχω γκρίνια στο σπίτι, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, φανάστο κλπ. Δεν θα πα να σηκώσει ούτε μία ήλια. Τελείωσε. Πράγμα, με άκουσε. Και όχι μόνο με άκουσε, αλλά και έπεισε και την οικογένειά του. Ανθρώπου που δεν είναι πνευματικοί. Του λέει, σα παρακαλώ, λέει. Δεν θα σηκώσουμε. Ό,τι μπορέσουμε να βοηθήσουμε άλλε μέρες. Πέρασε ο καιρό, δεν μπορούσαν να πάνε. Μόνο η Κυριακή του άδειαζε, τους τα έκανε έτσι ο διάολος. Όλες τις ημέρες ήταν κλειστές και μόνο η Κυριακή τους ήταν ελεύθερη. Για να τους στείλει. Αυτός έλεγε όχι. Όχι, όχι, όχι. όχι, Δεν θα πάω. Αλλά μου λέει πάτε τι έκανα. Πήρα μου λέει αγιασμό από το σπίτι και πήγε και άγιασε τις ελιές. Τις ράβδεσαι με τον αγιασμό. Όχι. <Κι> Γιατί σας ταύρωνε μία-μία και έλεγε Παναγία μου φύλατη δεν θέλω να έχω γκρίνια στο σπίτι φύλαξέ μου την τη, τη, τη ελιά φύλαξέ μου την με τι ευχές του πνευματικού μου φύλαξέ μου και όποτε μπορέσω να τη μαζεύω παρακαλώ πότε της μαζεύουν τις ελιές τον έβριδες της μαζεύουν ε, τον έβριδες και έτσι Αυτός πήγε και της μαζεύτης ευρωχτέ και μου λέει παππούλη μου μου, λέει, μου προσέξτε μωρέ μην μιλάτε μωρέ μου λέει παππούλη μου Όλα τα γειτονικά σπίτια, μου λέει, οι ελιές τις έβλεπες, στρωματσάδα χάμου είχαν πέσει, είχαν σαπίσει όλες. Οι δικές μου με περμένανε, μου λέει, πάνω στο δέντρο. Επήγαν, μου λέει, και τις μαζέψει Το θαύμα, μου λέει, το έδωναν όλοι. Είδες, <Και> άμα κάνεις αυτό υπακόη. Οι δικές μου οι ελιές, μου λέει, περμένανε να πάνω. Μου το λέει, και έκλαιγε Ιωάννη. <Και> με περμέναν στο δέντρο, λέει, να πάνω να τις μαζέψαν. Της φύλαγε η Παναγία. Δεν θες να πιστέψεις. Μη πιστεύεις. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Σου είπα εσύ θα τον παρέσεις στο κεφάλι σου στον τύχο μετά. Εσύ θα τον παρέσεις. Οι άπιστοι βαράν τα κεφάλια Ο πιστός σας είπα. Έχει, επιτρέψτε μου τη φράση, έχει δεμένη την καητούρα του. Την έχει δεμένη, για κατακαλά την έχει δεμένη. Ο πιστός άνθρωπος έχει ασφάλεια. Δεν φοβάται τίποτα. Είδες τι, <Τι <δεστινήλιο> λέει. Η Έσονται οι κύττωρες γης, δεν τον απειλεί κανείς τον Χριστό, τον άνθρωπο του Θεού δεν τον απειλεί κανείς. Δεν, όχι ο Σαντάμ και όχι οι Μπούς, που τον λένε εκεί, κανένας. Κανένας. Διαβάστε την ιστορία να δείτε. Διαβάστε την ιστορία. Τι Τη δικιά μας την ιστορία εδώ. Τι δικιά μας. Ένα βαπούλι, Άγιο βαπούλι, τον λέγανε Πατήρ Βενέδικτος, ήταν κάτω προς την Καλαμάτα, Κρότσις. Κρότσις, το επώνυμο, ζούσε τότε, το σαράτα που γινότανε, που είχαμε τον πόλεμο. Και επειδή ξέρανε ότι, ότι αυτός κάνει κατοίκηση στο λαό, τον βάλανε στόχο οι Γερμανία, να το σκοτώσουν. Αυτός τίποτα, δεν, δεν, συγκινιότανε τίποτα, έκανε το σταυρούλι του, έβγαινε από το σπίτι του, πήγαινε στη δουλειά του. Διαβάστε, εγώ έχω διαβάσει τη ζωή του, εσείς δεν τα διαβάζετε, σας αρέσουν άλλα. Λοιπόν μου λέει, ε, λέει λοιπόν το βιβλιαράκι που διάβαζα καθώς επήγαν το είχαν στη συνάρκη πατάει την άρκη παρακαλώ, νάρκη, ξέρετε τι, νάρκη. Αντιαρματική που κοινάζει το άρμα, το άρμα αυτό, τα σιδερένια τα άρματα, το κοινάζει 200 μέτρα μακριά. Και πήγε ο Παπαπούλ και πάτησε την άρκη, την πάτησε την άρκη, έσκασε η νάρκη έσκασε η νάρκη και καθόλου οι Γερμανοί γύρω Έτοιμοι να γελάσουνε που σκοτώσουν. Και όταν έσκασε την άρια, σηκώνοντας το παπούλι σε πάνω, τεινάζει τα ράσια του και συνέχισε το δρόμο. Τεινάζει τα ρασάκια του και συνέχισε το δρόμο. Ποιος τον φυλάει. Χρηστεί έσονται οι κύτρες γης. Δεν τον πειράζει κανείς αυτόν, μόνο όταν θελήσει ο Κύριος θα τον πάρει κοντά του. Όταν θα θελήσει ο Κύριος θα αποφασίσει, έλα εδώ εσύ τώρα, πρέπει να φτιάξει κοντά μου. Αλλά και να τον βάλεις στο στόχαστρο και να τον πυροβολάει, τίποτα. Και τους το έλεγε μερικές φορές, λέει αστιαυόμενος, δεν τους λέει δεν βλέπετε λέει, τους αρχαγγέλους που έχω δίπλα μου, λέει τι παράδειτε, δεν πρόκειται να με βρείτε. Τα βόλια σας δεν θα με βρούνε, καταλάβετε το. Τους το έλεγε και το πίστευε. Το πίστευε. Γιατί ήταν άνθρωπος του Θεού. Κάνεις υπακοή. Δεν σε απειλεί κανείς. Κάνεις υπακοή. Έβας το ξημολογητήριο. Άκουσε με προσοχή. Τέντοσε τα αυτιά σου. κάντα τα λαγάνα που μου λέγει κάποτε κάποιος. Τα αυτιά μου λέει τα τέντο λαγάνες, μου. Λέει. Ε, κάντα να... όλοι μας να τα κάνουμε τα αυτιά μα λαγάνες. Να ακούμε να ακούμε αυτά που θα μας πει ο πνευματικός με άκρα ακρίβεια και να τα τηρήσουμε με άκρα ακρίβεια ακούς λέει παρακάτω όσοι υποληφθίσονται επάνω στη γη λέει. όσοι, μόνο οι Άγιοι θα μείνουν λέει πάνω στη γη, δεν μπορεί να τους πειράξει κανείς αυτούς. κανείς όσοι οι άνθρωποι του Θεού, αυτοί μην τους κοιτάς έτσι, αυτοί δεν θα μείνει κανείς, κανείς μπούς από εκεί, δεν, κανείς θα μείνει. Θα τον βρουν το δασκαλό τους, να το θυμάστε αυτό που σας λέω, κακοί, κακό θα πάνε αυτοί. Αλλά οι όσοι, οι άνθρωποι του Θεού, οι πνευματικοί άνθρωποι δεν θα τους πειράξει και κανείς, αυτοί θα φύγουν μόνο όταν το πει ο Κύριος. Α, το λέει παρακάτω και κλείνουμε με τον τελευταίο στίχο. Ο Δίας Εβών εκ ολούνται, οι δε παράνομοι εξωστήσονται από αυτοίς. Δηλαδή οι πονηριές λέει και οι δρόμοι που χαράσουν οι αμαρτωλοί, οι δρόμοι και οι άνθρωποι σαν αυτούς που κάνουν τον πόλεμο τώρα, αυτά λέει ο Κύριος θα τα ξεπαστρέψει όλα, δεν θα πείσει τίποτα. Τίποτα δεν θα πεις. Μην σε απασχολεί. Μην τους κοιτάς που γελάνε τώρα. Τον είδες προχτές έβγει και λέει και η τρίχα του λέει πέταγε εκεί πέρα λέει και καθόταν η άλλη απάνω πάνω με το σπρέι και με το, το χτένι εκεί πέρα να του φτιάξει την τρίχα. Είδες. Ε. Και επέτρεψε. Επέτρεψε ενώ έβλεπε το κανάλι που τον έπαιρνε. Το επέτρεψε για να δείξει υπεροψία. Ε. Να δείξει ε. ότι αυτός ε. στον κόσμο... «Είναι και άλλος δεν είναι», ε, θα αντιφάει την καρπαζά του, θυμηθείτε το και θα είναι τόσο γερή. που θα κοντύνει πάρα πολύ, θα κοντύνει. Αυτό το υπερφύαλλον, αυτό που έδειξε προχθές τη στιγμή που εκείνοι κλαίγανε και εκεί κάτω με τις μπόπες ε, και άλλοι αναστενάζαν στα κρεβάτια, και άλλες μάνας ολοφύροντα πάνω από τα νεκρά πτώματα των παιδιών τους και άλλα παιδάκια επιάνανε τους πατεράδες τους και τις μανάδες τους που ήταν μια φωτογραφία, ε, τους στρατιώτες αυτούς που τους στείλανε για να πάνε να πολεμήσουνε και είχε πέσει στην αγκαλιά του και έκλεγε. αυτά τα δάκρυα όλα θα τα πληρώσει αυτός, ο παλιάνθρωπος. Όλα αυτά τα δάκρυα θα τα πληρώσει. Όλο αυτό το δάκρυο, ο ποταμός αυτός των δακρύων και αυτός ο ποταμός του αίματος δεν θα μείνει απλήρωτος. Ας μην πιστεύει αυτός. Αυτός κορώει δεν με λέει, με τη δύναμη του Θεού. Ποια δύναμη του Θεού. Πια δύναμη του Θεού. Θα το πληρώσει πολύ ακριβά αυτό το έγκλημα που κάνει. Πολύ ακριβά θα το πληρώσει. Αυτός ο εντεχμός που έκανε μπροστά στα κανάλια που έφτιανε, πήγαινε η άλλη από πίσω και τον τίναζε και πήγαινε και του έφτιανε το, την τρίχα στο κεφάλι του. Αυτό θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Θα πληρώσει πολύ ακριβά γιατί θα έρθει η ώρα που θα αναστενάξει και ο ίδιος Ο δύο σεβόν εκ δε θα μείνει δρόμος των ασεβών Δεν θα μείνει τίποτα τίποτα θα τα ξεπαστρέψει ο Θεός όλα αυτά τα κατασκευάσματα αυτών των υβριστών, αυτών των εμπαικτών Αυτόν οι οποίοι επειδή κρατάνε μπόμπες στα χέρια τους κάθονται απ' υψηλού και ρίχνουν την μπόμπα και καθόνται και γελάνε απάνω τα Θα πληρώσουν πολύ ακριβά. Όπως και οι δικές μας οδοί όταν είναι μακράν της εξομολογήσεως και αυτά θα τα ξεπαστρέψει ο Θεός. Γι' αυτό σας είπα ασφαλιστείτε το κεφάλαιο αυτό ομιλεί καθαρά περί εξομολογήσεως. Όχι εξομολογήσεως μία και δύο φορές τον χρόνο εξομολογήσεως να είσαι πιασμένος επάνω από την αραγή πέτρα η δε πέτρα είναι ο Χριστός η δε πέτρα είναι η εξομολόγηση πιάσου εκεί και δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα δεν πάει να γύρω σου χαλασμός κόσμου εσένα ο Κύριος σε προστατεύει και οι δε παράνομοι εξωστήσονται από αυτοίς δεν θα μείνει παράνομος επάνω στη γη Ξέρετε κάτι. Δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, θα το ακούσαμε με τη Μεγάλη Παρασκευή. Λέει ότι όταν έγινε η Σταύρωση του Κυρίου, θυμάστε λέει η γη εσύετο, ε, το θυμάστε αυτό, ε? ξέρετε γιατί εσύετο. Γιατί η γη, μην νομίσετε ότι είναι όπως την νομίζουμε εμείς, όπως την νομίζουμε εμείς, τι είναι η γη, χώμα είναι, δεν καταλαβαίνει η γη. Η γη έχει μια άλλη λογική, η γη έχει μια άλλη λογική. Και η λογική της γης είναι ότι και αυτή είναι δημιούργημα του Θεού. Και ξέρετε, αυτή η λογική της γης ενεργοποιήθηκε εκείνη τη στιγμή και η γη άρχισε στην αδικία που έβλεπε να σταυρώνεται ο Κύριος, επαναστάτησε ίδια η γη. Και άνοιξε λέει και κατέπιε ε? Και ξέβραζε τους πεθαμένους, θα θυμάστε. Ανοίξαν τα μνημεία ε? Ε? και ζωντανεύανε οι πεθαμένοι, ζωντανεύανε όταν έπανε και έτσι θα γίνει και τώρα η γη για αυτούς τους αχρίους που τη μαγαρίζουν με το αίμα που χύνουν με τις πράξεις που κάνουν η γη κάποια στιγμή θα ανοίξει το στόμα της και δεν θα αφήσει κανέναν από τα όπως κάποτε διαβάστε την ιστορία του, του Μωυσέως διαβάστε την ιστορία του Μωυσέως είχε, είχε λέει δύο ήταν δύο τότε στη, μέσα στο στο, στο, στον Ισραηλιτικό λαό ο, ο Δαθάν και ο Αβυρών, ε? ο Αμπειρόν. Λοιπόν είχε δύο οι οποίοι επανεστάτησαν. Όχι ο Κορέ. Ο Κορέ. Ο Κορέ. Ο Κορέ με τους δύο ιούς του. Ε, πήγαν μια μέρα λέει μπροστά στο Μωυσή και του λέει τι λέει Δεν σε ακούμε. Αντέδρασαν στο Μωυσή Δεν πρόλαβαν να τελειώσουν και άνοιξε λέει η γη και τους κατάπια. Μαζί με τις οικογένειές του. Όλοι κάτω έτσι θα γίνει και τώρα εγώ δεν είμαι προφήτης ούτε άξιος να λέω τέτοια πράγματα γιατί είμαι αμαρτουλός και βρώμικος αλλά έτσι κάπως έτσι ο λόγος του Κυρίου δεν κάνει λάθος αυτό που λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου αυτό θα γίνει αυτό θα γίνει ο Θεός να είναι μαζί μας κάντε προσευχή όπως σας είπα και το άλλο Σάββατο και πάλι είναι εδώ